Ήδη αύριο αγαπητοί μου αδελφοί φτάνουμε στην τέταρτη Κυριακή των νηστιών και πλησιάζουμε όλο και περισσότερο προς την μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως. Και τούτο σημαίνει ότι πρέπει και εμείς από τη δικιά μας τη θέση να αρχίσουμε πλέον περισσότερον να προσευχόμεθα την νηστεία ούτως ή άλλως είναι σταθερή αλλά περισσότερο να προσευχόμεθα και περισσότερον να συγκεντρωνόμαστε στο μεγάλο αυτό γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας και να το έχουμε συνεχώς μέσα στο μυαλό προπάντων δεν μέσα στην καρδιά μας διότι βλέπετε ότι είμαστε στην εποχή εκείνη που όπως πάλι έχουμε ξαναπεί οι δύναμις του κακού ομανούν κυρίως κατά της Αναστάσεως του Κυρίου Εχτες έπεσε ένα χαρτί στο χέρι μου χιλιαστικής προελεύσεως είχε μπροστά κάποιον ο οποίος έμοιαζε με τον Χριστό και λέει ελάτε σας καλούμε στην τάδε συγκέντρωση να γνωρίσετε τον καλύτερο άνθρωπο του κόσμου κακό είναι αυτό τον καλύτερο λέει δεν είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου ο Χριστός ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν πιστεύουμε σε έναν καλό άνθρωπο να η παγίδα και άμα δεν ξέρεις κακό είναι γιατί είναι κακοί οι χιλιαστές κακοί είναι οι χιλιαστές τι είπε για τον καλό άνθρωπο το Χριστούλη μας. κακό είναι αυτό. Όχι κακό, αυτό είναι βλασφημία κατά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι ο Κύριος απλώς υπήρξε και άνθρωπος. Και έχει τέλειες και τις δύο φύσεις του αυτό συμβολίζουν τα δύο δάχτυλα που κλείνουμε εδώ όταν κάνουμε το σταυρό μας τα τρία δάχτυλα εδώ σας τα έχω να πει ναι κοιτάτε σαχαζή τα τρία δάχτυλα συμβολίζουν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και τα δύο εδώ δάχτυλα που κλείνουμε συμβολίζουν τις δύο φύσεις του Κυρίου μας ότι δηλαδή ο Κύριος ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Άρα δεν είναι μόνο ένας καλός άνθρωπος ο Ιησούς που θέλουν να μας δείξουν οι προμοχιλιαστές. Να πω πέφτει στην παγίδα. Αυτοί είναι που βρήκαν τον τάφο του Χριστού, αυτοί οι προμιάριδες. Αυτοί οι Εβραίοι, αυτοί είναι οι Εβρεοκινούμενοι. Αυτοί βρήκαν τα κόκκαλα του Χριστού. Αυτοί οι Εβραίοι. Διότι αυτοί λυσομανούν κατά τις Αναστάσεω. Εκείνο του καίει. Δεν τους ενδιαφέρει, πέσε ότι ο Κύριος ήταν ο μεγαλύτερος Άγιος του κόσμου που πέρασε από αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει αυτόν Δεν τον ενδιαφέρει να το πει ότι έκανε όλα αυτά τα θαύματα που έκανε Δεν τον ενδιαφέρει Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να τελειώνει η ζωή του Χριστού Που στον τάφο Όχι δεν τελειώνει στον τάφο γι' αυτό πλήρωσαν μετά τους στρατιώτες γιατί ήθελαν η ζωή του Χριστού να τελειώσει στον τάφο αλλά δυστυχώς για αυτούς και ευτυχώς για μας ο Κύριος δεν ήταν απλώς ένας καλός άνθρωπος ήταν ο έχοντα δεσμά του θανάτου στα χέρια του ήταν, ήταν αυτός ο οποίος κατέλησε τον θάνατον. Είναι αυτός ο οποίος συνέτριψε τα σπήλας του θανάτου. Εκεί είναι αδερφοί μου το κουμπί, είδες άμα δεν ξέρει. Ίδες άμα δεν ξέρει. Βάει στα αυτιά κάτω και λες ναι. ναι. Λίγο να τσιμπήσεις, λίγο να τσιμπήσεις, λίγο να τσιμπήσεις. Σε τούμπαρε ο άλλος, χωρί να το καταλάβεις. Συμφωνείς, συμφωνείς, ένας καλός άνθρωπος, δεν ήταν ο Χριστός. Είδε λοιπόν πως ο Κοροτώ οι παπάδες. Ένας καλός άνθρωπος μπορεί να αναστηθεί. Έτσι θα σου πούνε. Δεν μπορεί να αναστηθεί. Εκεί πρόσεξε. Είδε. Είδε τι συμβαίνει να και θυμηθείτε, σε αυτή τη συγκέντρωση θα δείτε πως θα πάνε κάτι. Mm -hmm. Από τα ψάρια εδώ πέρα, που λέγονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί. <κυρίζει> πάμε να δούμε, να πάμε να ακούσουμε. Γιατί να πάμε να ακούσει Να ακούσει να ο Κύριος, αυτό θες. Αυτό θες. <κυρίζει> Γιατί, αδελφοί μου, δεν έχουμε ούτε καν στοιχειώδη γνώση επάνω στα θέματα της πίστης μα. Περιμένουμε λοιπόν τη λαμπροφόρο ημέρα της Αναστάσεως εκεί που πέφτουν οι μύθοι εκεί που πέφτουν τα παραμύθια των Εβραίων ότι τον Κύριο τον έκλεψαν και τα καινούργια παραμύθια των Εβραίων ότι βρήκαμε τον τάφο και τα κόκαλα του Χριστού όσα και να λένε το Άγιο Φως θα είναι εκείνο που θα καίει είπαμε τους παραμυθάδες το Άγιο Φως θα είναι εκείνο που δεν θα καίει, το Άγιο Φως θα είναι εκείνη η υπερκόσμια φλόγα την οποία μόνο αυτοί δεν μπορούν και δεν θέλουν να δουν. Όλος ο άλλος ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος, ακόμα και μουσουλμάνοι και άλλοι που βρίσκονται μέσα στον ναό της Αναστάσεως εκείνη την ώρα, όλοι βλέπουν εκείνη την τεράστια φωτοφόρο μπάλα η οποία γυρνάει μέσα στο ναό και η οποία ανάβει τα καντήλια, ανάβει τα κεριά των χριστιανών και μας δίνει την παρουσία του Κυρίου μας ότι όντω ο Κύριος ηγέρθη και όφτησή σήμωνη που λέγει εκεί το Ιερό Ευαγγέλιο του Λουκά μετά από αυτά λοιπόν μετά από την υπόδειξη αυτή, την ταπεινή υπόδειξη, να αρχίσουμε λίγο να γεννόμαστε πιο πνευματικοί, πιο κατανοητικοί. Ερχόμαστε και πάλι στο Ιερό Βιβλίο των Παριγμιών του Σολομόντος, στο οποίον προχτές, Μας είπε ο λόγος του Κυρίου στο στίχο των 10 και στο στίχο των 11 μας είπε λοιπόν πρώτον ότι άλλο αμαρτωλός και άλλο ασεβής και μας έδωσε να καταλάβουμε ποιος είναι ο αμαρτωλός αμαρτωλοί είμαστε όλοι και μάλιστα όπως το τόνισα ιδιαίτερος, όχι μόνο εμείς που ζούμε αλλά και εκείνοι άγιοι που πέθαναν όλοι αμαρτωλοί έφυγαν από αυτή τη ζωή κανείς δεν αγίασε με το σπαθί του αδελφού μου Γράφτε το αυτό που σας λέω. Κανείς δεν αγίασε με το σπαθί Του. Ο μόνος αναμάρτητος που αξίζει να λέγεται Άγιος, αυτός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όλοι οι άλλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και θέλετε να πω και μια ακόμα βράση. Βαριά αμαρτωλοί. Γιατί είδες τι λέει, το έχετε το βιβλιαράκι, το έχετε, το, το, το, το πρόσεχε σε αυτό, το έχετε το βιβλιαράκι. Ε. Πάρτε το που θα πάτε σπίτι σας, μην το ανοίξετε, μην το ανοίξετε. Mm. διάβασε από έξω τι λέει. Απέξω. Μην το ανοίξεις, απέξω τι λέει. Κάτω από εκεί που λέει, πρόσεχε σε αυτό, από κάτω τι λέει, έχει ένα ρητό από κάτω. έχετε διαβάσει από κάτω. Ώστις ε γεγονε πάντων ένοχος τα ακούς μια αμαρτία λέει να κάνεις μια αμαρτία σε όλα είσαι ένοχος ποιος είναι εκείνος ο Άγιος που δεν έκανε ούτε μια αμαρτία κάνεις. άρα όλοι όλοι είμαστε στον ίδιο κοινό παρονομαστήμα Όλοι λοιπόν είμαστε αμαρτούνοι Και θα να πω κι άλλο ένα μυστικό Ο Κύριος δεν θα ψάξει να μας βρει Αγίους για να μας σώσει Ο Κύριος δεν θα, δεν θα προσπαθήσει να βρει Αγίους για να σώσει Δεν υπάρχουν Άγιοι ο Κύριος περιμένει να μας βρει αμαρτωλούς και θα μας βρει αμαρτωλούς και ασχολογήθηκε ξομολογήθηκε σε αυτή τη στιγμή και μετά από δέκα λεπτά πέθανες στα δέκα λεπτά αμάρτησες τι περιμένει να μας βρει ο Κύριος αμαρτωλούς εκείνο όμως που θέλει να δει ο Κύριος είναι κάτι άλλο για να μας σώσει είναι το μίσος κατά της αμαρτίας θέλει να βρει μέσα μας ότι δεν συμβιβαστήκαμε με την αμαρτία ότι μια ζωή πέφταμε ναι πέφτε μας φαλώς είναι σαν και εκείνο τον μποξέρ που κάθεται πάνω στην αρένα και παλεύει και ρίχνει προχθές αλλά και θα φάει γροθιές πάει τέλειος είναι, είναι, είναι κανόνα αυτό δεν γίνεται δυνατό να μην φάει και εμείς τα τρώμε αλλά για πε μου <laughs> το ίδιο είναι να τρως γροθιές χωρίς να το θέλεις και το ίδιο είναι να κάτσεις μπροστά και να στηθείς σε ένα και να του το αλλού βάραμε το ίδιο είναι δεν είναι, είναι είσαι μπλάκα στην δεύτερη περίπτωση και εδώ στην προκειμένη περίπτωση για την οποία ομιλούμε των αμαρτιών όταν κάθεσες και στην αμαρτία εκεί πλέον φεύγουμε πάμε σε άλλη κατηγορία πάμε στην κατηγορία αυτή που ερμηνεύσαμε που πλέον εκεί είναι είναι ποιος είναι εκεί, εκεί ποιος είναι. είναι ο ασεβής είναι εκεί ο αμαρτωλός αμάρτησε τον καίη αμαρτία μέσα του Θέλει να πάει να ξεμολογηθεί, θέλει να πάει να μετανοήσει, να κλάψει. Να κλάψει, έτσι μου είπε κάποιος προχτές σε ένα κάτω πίστη που πα παφλέσα πριν από λίγο καιρό. Την ώρα που έκανε ένα κήρυγμα, εκεί κάτω που κάνουμε ένα κύκλο ανδρών, ήρθε κάποιος στο τέλος, έκλεγε. Μου λέει παπούλι φεύγω, φεύγω, φεύγω, φεύγω, φεύγω. Γρήγορα, φεύγω γρήγορα. Γιατί? Θέλω να πάω να κλάψω ξαμαρτίζω. Με άγγιξε τόσο πολύ το κήρυγμα... «Κλαίω, θέλω να φύγω...» «Θέλω να φύγω, να, να κλάψω...» «Δεν παστιότανε...» «Αυτός είναι αμαρτωλός...» «Αλλά δεν γίνει ασυπής...» «Αυτός υποφέρει, βλέπεις από την αμαρτία του...» «Το κήρυγμα του θύμισε κάποιες αμαρτίες...» και έφυγε κλαίγοντας Άλλο ο αμαρτωλός άλλο ασεβής Ο ασεβής είναι εκείνος που αμαρτάνει γελάει, κοροϊδεύει και σκέφτεται πως θα ξαναμαρτήσει. Και μην νομίζετε ξέρετε υπάρχουν και ασεβείς που πάνε και στην εξομολόγηση Για λίγο για ψαχτείτε και εγώ για να ψαχτούμε που πάμε, ξομολογόμαστε και όταν βγαίνεις απέξω τι λες πάλι στα ίδια μα τώρα σου λέει ο λογισμό ο κύριος, να ο κύριος που σου μιλάει τώρα βρε ευλογημένα το εξομολογήθηκες αυτό που πας να κάνει τώρα τώρα, τώρα, τώρα, μέσα ίσουνα τώρα Α, δεν μπορώ να κάνω άλλο. άρα τι είσαι, την ώρα να σε δεν είσαι ένα απλά αμαρτωλός Και εμεί πάμε πολλέ φορέ και εξομολογόμαστε. Και όταν βλέπουμε, βγαίνουμε, είναι σαν εκείνο που λέει ο Ιάκωβος ο αδερφό θεό. Διαβάζει την εμπιστολή του Ιακώβου. Είδε τι λέει εκεί. Πώ είναι, λέει ο Ασεβή, Πώ με τι μοιάζει ο ασεβίσ? Είναι κείον επιστρέψα επί των ίδιων έμετων. Έκανε μετό το σκυλί λέει και κάνει δύο βήματα παραπέρα και γυρνάει δεν θυμάται ότι έχει άνυμα το και πάει και το ξανατρώει το νομετό. Και ίσλουσα λουσαμένη η σκύλισμα με ομπορβόρου. Τι σημαίνει αυτό. Ίσλε λέει μοιάζει, μοιάζει ο, ο ασεβής σαν το γουρνόπλο, σαν τη γουρούνα ίσ είναι η γουρούνα. Σαν τη γουρούνα εκείνη που κάθεται το αφεντικό κάθε και την μπλένει, την μπλένει, την πλένει, την τη γυαλίζει τη γυαλίζει μόλις την αμολύσει μόλις την αμολύσει κατευθείαν μέσα, μέσα στο, στο, στο βούρκο στη λάσπη κολύπη εις λουσαμένη η σκύλης αυτό μας είπε το ένα και το δεύτερο προχτές μας είπε ύπαρξης επισπουδαζωμένη με τα ανομίας Ελλάσσων γίνεται ο δεν συνάγωνε αυτό με τη Τι σημαίνει αυτό; Το ξεχάσετε μωρέ; Τι με κοιτάτε τις Τι με κοιτάτε μωρέ; Τι σημαίνει αυτό; Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι όταν αποκτάς λεφτά άτιμα με άτιμους τρόπους θα τα χάσεις. Αμα αμα αποκτήσεις περιουσία σπίτι, σπίτι. Με άτιμους τρόπους, η το λέει, το λέω εγώ. Εγώ σας είπα κακά τα ψέματα, κακά τα ψέματα, εδώ δεν θα ακούσετε. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την Αγία Γραφή. Δεν σας αρέσει, μη δυστροπείτε, μην τα μούτρα σας, τα, τα, τα, τα παραπονά σας στον κύριο, όχι σε μένα. Εγώ ο σκύρικας είμαι το ηχείο και όπως το ηχείο λέει ότι του λέει το μικρόφωνο Να, ε, τώρα μιλάω από εδώ πέρα που είναι το ηχείο μωρέ Ά, νάτα, νάτα, α, εδώ. Ε, το, α, α, από εκεί άμα βάλεις τα αυτιά σου και πέρα εκεί ακούγεται η φωνή έξι και μένα τώρα αυτό είναι το μικρόφωνο μου μιλάει εδώ και εγώ το ηχείο σας μεταφέρω τη φωνή είπαμε αυτό είναι ο όρος απαράβατος και να εύχεστε να είναι έτσι μην τρελαθώ καμιά ώρα και σας λέω βλακίε. μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν σε έχω πει δικά μου πράγματα δεν σε έχω πει λοιπόν πως φτιάχνεις την περιουσία σου είμαστε στον καιρό της ατιμίας ξέρετε Σήμερα είμαστε στον καιρό του κλέψε να έχει και άρπαξε να φά. το λέγει, άρπαξε να φά και κλέψε να έχει. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε. Το άτιμο ο Θεό δεν το ευλογεί. Το τίμιο το παραευλογεί. Και γι' αυτό βλέπουμε τι βλέπουμε. Τους ευσεβεί να τους ευλογεί ο Κύριος. Αυτούς που βαδίζουν μέσα σε αυτή τη σκολιά και διεστραμμένη κοινωνία τους βλέπουμε να βαδίζουν με τίμιο τρόπο. Και από την άλλη βλέπουμε εκείνους οι οποίοι κάνουν κομπίνες από εδώ και από εκεί να τους συμβαίνουν άπειρα κακά. Πέθανε το παιδί του, γιατί, ξέρω εγώ, μη πεις ο Θεός είναι άδικος, αυτό είναι αδύνατο. Γιατί πέθανε το παιδί του, δεν ξέρω. Γιατί συνήθως τα άτημα λεφτά πληρώνονται σε φέρετρα, πληρώνονται σε νοσοκομεία, πληρώνονται σε ατυχήματα, πληρώνονται σε αδικίες, πληρώνονται εκεί πληρώνονται. Μπήκε ο και σε έκλεψε μέσα στο σπίτι. Γιατί. Κάτι έγινε, κάτι συνέβη. Γιατί. Μήπως είχες κάνει εσύ καμιά κλεψιά πριν. Μήπως έκλεψες με τέτοιους τρόπους, άτιμους τρόπους, μήπως έκανες καμιά πλαστογραφία για να βγάλεις μια σύνταξη, θα την πληρώσεις, χρυσή θα την πληρώσει τη σύνταξη. Θα την πληρώσει χρυσή τη σύνταξη. Αν έβγαλε άτιμη σύνταξη, χρυσή θα την πληρώσει. Αυτά αδελφοί μου είπαμε προχτέ. Και τώρα πάμε στους επόμενους δύο στίχους Προσέξτε σας είπα κι άλλη φορά Για να δείτε ότι αυτά εδώ είναι γραφτά του Θεού Αυτά που διαβάζουμε είναι γραφτά του Θεού αδελφοί μου Άνθρωπος να γράφει τέτοια πράγματα είναι αδύνατο Αδύνατον Μόνο η ηθική του Θεού είναι τέτοια, τόσο τέλεια να ασχολείται με τόσες λεπτομέρειες. Ποιο άνθρωπος να κάτσει τώρα να σκεφτεί, να κάνει αυτό. Και ακούστε τώρα θα δείτε, θα δείτε ότι εμείς που δίθεν λεγόμαστε άνθρωποι του Θεού, θα δείτε ότι το μυαλό μα δεν πήγε ποτέ. Αν το ξομολογήθηκε κανείς αυτό που θα σας διαβάσω τώρα, να έρθει να με Να έρθει να με εδώ μπροστά. Αν το ξομολογήθηκε ποτέ κανείς αυτό. Τι λέει Κρίσον εναρχόμενος βοηθών καρδία του επαγγελωμένου και η ελπίδα άγοντος Δεν το καταλάβω, είναι δύσκολο Είναι δύσκολο το παραδέχομαι Σας το ερμηνεύω Αμέσως λοιπόν λέει για το Θεό είναι ποιος το λέει και η καινή διαδίκη αυτό προτιμότερος για το Θεό είναι εκείνος ο οποίος όταν δει ένα φτωχό στο δρόμο θα βάλει το χέρι στην τσέπη και θα του δώσει παρά από εκείνον που θα του πει ξέρεις τώρα δεν έχω επάνω μου δεν έχω πολλά Κάτσε να πάρω τη σύνταξη πρώτα, περίμενε, περίμενε δύο-τρεις μέρες, 4 μέρες, πέντε μέρες και τον παραπέμπει στις καλάνδες. Αμφιβάλλω αν υπήρξε ποτέ άνθρωπος να παραψωμολογηθεί τέτοιο πράγμα, ε, ότι μου ζήτησε ένας φτωχός και παππούλοι του είπαν, δεν έχω την ώρα, έλα να στα δώσω σε πέντε μέρες που θα έχω. Το λέει και ο Ιάχωβος, ο αδελφός. Και ξέρετε αυτός ο Ιάκοβος και καίει καρδιάς, ξέρετε. Καίει. Και ξέρετε γιατί καίει. Οι Προτεστάντες και οι χιλιαστές τον έχουν πετάξει μέσα από την Αγιογραφή. και Καίει καρδίας αυτός. Η επιστολή του είναι κάρβουνο αναμένο όλη η Αγία αλλά προπάντων προπάντων προπάντων ο Ιάκουμος οδερφός την έχουν βγάλει μέσα από τα βιβλία γιατί εκεί έχει πολλούς σκορπιούς μέσα πολλούς σκορπιούς όπου πάνε να διαβάσει η και μέσα αισθάνεται τσιμπήματα σκορπιών Και τι λέει ο Ιάκουβος ο αδεφό Άμα δεις λέει να φτωχώ. Και του πεις Άντε Σου εύχομαι άνθρωπε φτωχέ Σου εύχομαι Ο Θεός να σε λαιήσει Άντε την ευλογία του Θεού να έχεις Την ευλογία του Θεού να έχεις Άντε Και δεν του δίνεις λέει τίποτα Τι έγινε λέει τώρα Θα φάει η ευλογία του Θεού αυτός Τι θα φάει αυτός Αέρα κομπανιστών που του εσύ τι θα φάει αυτός εκείνη την ώρα δεν σου ζήτησε αυτό την ευλογία του Θεού εκείνος σου ζητάει να του δώσει φαΐ μάμ μάμ σομάκι, ψωμάκι εκείνο θέλει υπάρχει να Λέει δηλαδή δείχεις δρόμο στο να σπένουν ψωλιά μπράβο μπράβο μη δείχνει στον δρόμο, λέει στον πεινασμένο Ξέρει που θα πάει να πάει Ψωμί θέλει, τσουρούλια θέλει Ε, λοιπόν, αυτό καυτηριάζει Εδώ ο νόμος του Θεού Στο στίχο αυτό που διαβάσαμε. Και ξέρετε γιατί το καυτηριάζει Γιατί όταν παραπέμπεις φτωχό Δεν είναι ότι δεν έχεις να του δώσεις Άμα δεν έχεις, σε δικαιολογεί ο κύριο. Άρα θα σα θυμίσω κάτι, αδελφοί μου. Για θυμίσουν τη χείρα την πτωχή. Δεν είχε, είχε. Τι είναι τα δύο λεπτά. Μπα και έκανε καμιά σπουδαία ελευθερία εκείνη την ώρα. Το δίλεπτο τη χείρα, το θυμάστε, το δίλεπτο τη χείρα. Ε, λοιπόν, είχε τίποτα λεφτά. Δεν είχε. Ένα δίλεπτο αλλά εκείνη αισθάνθηκε ότι τώρα που μπαίνω στον ναό πρέπει να δώσω τώρα τι έχω, ό,τι έχω και είδατε πως εκτίμησε ο κύριος Μελεγό η χείρα η πτωχή αυτή πλοίων πάντων έβαλε τι να σε κάνει ο φτωχό να του πεις να περμενει πεθάνει έχει παιδιά αυτό. έχει παιδιά τα παιδιά πεινάνε το παιδί αν δεν πιει το γάλα του τώρα δεν μπορείς να περίμενε περίμενε θα στο φέρω σε τρεις μέρες το γάλα δεν θα ψωβίσει δώσ' του από αυτό που θα στερηθεί ίσως και εσύ αυτή είναι η ηθική του χριστιανού αδερφοί μου του ορθοδόξου χριστιανού εγώ να πεθάνω να ζήσεις εσύ όχι πέθανε εσύ για να ζήσω εγώ έτσι πρέπει να κινείται ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Εκείνον δι' αυξάνει εμέ δε λατούστε. Αυτό το είπε ο πρόδρομος βέβαια για τον Κύριο αλλά μπορούμε να το ταιριάξουμε σαν φράση μόνο σε αυτά τα οποία ακριβώς λέμε αυτή τη στιγμή. Θες τον άλλον να του δώσεις? Έχεις καλή διάθεση? Δώσ' του τώρα, τώρα πεινάει αυτό. Μην τον παραπέμπεις στις καλάντες. Μην τον αφήνεις έτσι. Δεν ξέρεις τι του συμβαίνει. Δεν ξέρεις τι του συμβαίνει την ύφτα. Και δεν ξέρεις αν είχες όντως την τσέπη σου εκείνη τη στιγμή. Να σα πω κάτι. Αν είχες όντως την σου και δεν το και έπαθε κάποιο κακό ή αυτοκτώνησε το βράδυ. Ο Κύριος αυτή την ψυχή την έχει κρεμασμένη από το λαιμό σου μετά. Αυτή την ψυχή την έχει κρεμασμένη απελευώς Θα μου πει, βαριά κουβέντα Εγώ τι τη λέω την κουβέντα Ορίστε Τι σημαίνει αυτό μην τον διώχνεις Και δώσ του Δώσ του εκείνη τη στιγμή Ότι έχεις Δεν έχω πολλά άδερφε Πάρε λίγα Του τα δω τα λίγα Πάρε ένα ευρώ πάρει να πάρει να πάρε, ένα κιλό γάλα. Ένα μισή πόσο έχει πάρει να πάρει ένα κιλό γάλα. Πόσο έχω, ό, έχω τούτο ειδήποτε. Μην τον αφήσει να φύγει Γιατί δεν ξέρεις τι τέξεται η επίουσα. Δεν ξέρεις διότι εσύ νομίζεις ότι αύριο θα ξημερώσει και πιθανόν αύριο να μην ξημερώσει για σένα να μην ξημερώσει και καθόλου δεν το ξέρουμε αυτό εσένα σήμερα σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις το καλό τώρα κάντε το καλό mm. και θα σα πω και κάτι άλλο όσον αφορά την ελεημοσύνη ένα φοβερό αμάρτημα που κάνουμε αδελφοί μου με κοιτάτε ας σας πω τι λες όταν είναι να κάνεις ελεημοσύνη αναρωτιέσαι τι θα το κάνει αυτό που θα του δώσει έτσι δεν είναι δεν αναρωτιέσαι και όταν δεις κανένα φτωχό να καπνίζει και όταν αα δεν σου δίνω για τσιγάρα δεν σου πει. από μια μεριά είναι σωστό αλλά το, εγώ θα το πιάσω από άλλη μεριά που είναι όχι απλώ δεν είναι σωστό είναι εγκληματικό και τραγικό άμα το παιδί σου που καπνίζει σου ζητήσει λεφτά θα του δώσει δεν του δώσει; θα του πεις δεν σου δίνω γιατί καπνίζεις Να το τραβήξω κι άλλο. Να πονέσει λίγο η θηλιά στο λαιμό μας. Να σφίξει. Εσύ τι τα κάνεις τα λεφτά. Που σου έδωσε ο Θεός. Σου έδωσε ο Θεός μια σύνταξη. Σου έδωσε ο Θεός ένα μισό. Εσύ τι θα κάνεις, κάνεις εσύ αξιοποιεί τα, τα χρήματα που σου έδωσε ο Κύριος κατά τον πλέον Άγιο τρόπο mm. Όχι Γιατί ανακρίνεις τον άλλον τι θα τα κάνεις? Γιατί του ζητά το λόγο μήπως νομίζεις ότι αυτά είναι δικά σου σα είπα προχτές ο Κύριος σου τα έδωσε για να τα μοιράζεσαι και αν δεν κάνει εκείνος καλή χρία καλή χρήση τότε άστον θα λογοδοτήσει ενώπιον του Κυρίου όπως και εσύ και εγώ γιατί ο Θεός σου δώσε αυτά όχι να, να χρυσαφικά και σκουλαρίκια ούτε να πάρεις χρώματα να πάρεις να αν θέλεις να μιλήσουμε στα λίσσα. Γι' αυτό είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης σώματα. Ποιο είναι το απαραίτητό σου? Διατροφές και σκεπάσματα. Έχεις να φας, έχεις να σκεφτείς, να, να, να τη θύσεις. Έχεις, φτάνει. Αλλά θέλουμε και το άλλο. Θέλουμε και τη μόδα θέλουμε και το δεύτερο σαλόνι και το τρίτο σαλόνι και το τάδε πολύφωτο και εκείνο το άλλο και εκείνα τα χρώματα να μου μουτζουρωθούμε να, να, να φτιάξουμε τη μούρη μας να κάνουμε να φτιάξουμε εκείνα είναι να πρέπει μας ενόχλησε γιατί ο άλλος σε κράταγε ένα τσιγάρο και εκείνη την ώρα ας πούμε ικανοποιούσε το πάθος του Δεν κάνουμε πολύ το δάσκαλο. Έτσι λέει ο Άγιος Ιάκωβος πάλι. Μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε αδελφοί μου. Δεν παρακάνει κάνεις το δάσκαλο. Γιατί με τα ίδια κριτήρια λέει ο Κύριος που κρίνει τον άλλον. Έτσι θα σε κρίνω κι εγώ. Από εκεί τον βρήκες τον φτωχό δίθεν για να δικαιολογήσεις. Για να δικαιολογήσεις τη σκληροκαρδία σου. Εκείνο βρήκες τον φτωχό. Ότι δίθεν εκείνος καπνίζει και γι' αυτό δεν του δίνεις να πάει να φάει Ε Εκεί θα σε δικάσει ο Κύριος και εσέ ε, Εκεί θα σε δικάσει ο Κύριος και εσέ Και να σου πει εδώ Εσύ φιλαράκο πως σε πώ Πως τα αξιοποιούσες Ήταν στο δάσκαλο στον άλλον ε. Ε, Εσύ τι έκανες Γι' αυτό αδελφοί μου, αν θέλετε μια σύσταση εκ μου, δώστε, δώστε ακριτή, μάλλον ακατακριτή, όχι ακριτή, να υπάρχει κρίση μέσα σας, αλλά να μην υπάρχει κατάκρισης. Δώστε, στο φτωχό δώστου. οπωσδήποτε ξέρεις σου λέει ο λογισμός σου μέσα τι είναι, αν είναι το πτωχός ή αν είναι κανένας πλανόδιο από εδώ και από εκεί που τρέχει να εκμεταλλευτεί ξέρεις όμως δώσ' του κάτι λιγότερο Δώστου! του το ετούν της εδίδου και αν να πούμε και άλλα πιο σκληρότερα για την εκδευμοσύνη να πούμε κάτι πιο σκληρό είδε τι λέει ο Παύλος την ελεημοσύνη ενδιώσκεται. Μην περιμένεις να τον βρεις το φτωχό στην πόρτα σου ή όπως έρχονται αυτά τα παιδάκια εδώ πέρα. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνω εγώ. Πού ήρθα εδώ πέρα, ε, έβγαλα και τους έδω κάτι σιγά. Εκείνο που θέλει ο Κύριος είναι να τον ψάχνεις, λέει την ελεημοσύνη, να την ψάξει Να πάνε να ξοτρουπώσεις τους που βρίσκονται. Την ελεημοσύνη διώκεται, αυτό σημαίνει διώκεται. Ψάχτηνε την ελεημοσύνη, ψάχτηνε. Κρίσον εναρχόμενο βοηθών καρδία του επαγγελμένου και η ελπίδα άγοντο, προτιμότερο να του δώσει παρά να του αφήνει ελπίδε φρούδε. Ότι ξέρεις μεθαύριο εγώ που θα πληρωθώ Α εγώ θα σου δώσω τότε να δεις τη λεφτά θα σου δώσω Ας μου πέσει μένα το λαχείο και θα ειδείς εγώ Θα σου φτιάξω σπίτι ε, Είναι δυνατό να δώσεις εσύ που δεν δίνεις νερό στον αγγελό σου είναι, νερό, είναι δυνατό να δώσεις δεν δίνεις Δεν γάρ ζωής, επιθυμία αγαφή. Ακούς, δεν γάρ ζωής, επιθυμία αγαφή. Τι λέει εδώ, θα το πω απλά. Δεν σε βαθμολογεί ο Κύριος μόνον με το τι κάνει και με το πόσα θα δώσει. σε βαθμολογεί και με το τι διάθεση καρδίας έχεις μέσα σου γίνει η χείρα η πτωχή έβαλε πάντων που λέει ο Κύριος γιατί άπαντα τον πλούτον τον είχε τον έβαλε μέσα ο Κύριος έκρινε που κάνει που δεν κάνει λάθος την κρίση του ο Κύριος είδε ότι αυτή η γυναίκα εκατομμύρια να είχε θα τα έδινε θα τα έδινε γιατί η καρδιά της εστέναζε για το φτωχό επομένως αγαπητοί μου αδελφοί εκεί θα τη ζυγείς την ελεημοσύνη όχι τι έδωσες γιατί βλέπω μερικούς και το λένε «Κα να κάνεις και μην να...» ναι κάνω εντάξει πως <ΟΣ> την κάνεις την ελεημοσύνης με αγαθή καρδιά την κάνεις ή με Μία την κάνεις ακριβώς, ακριβώς. ακριβώς. μη εκλείπεις ή εξανάγγεις για την ελευμοσύνη πολύ σωστά Λαρόν γαρδότη να αγαπάω ο Θεός ο Θεός θέλει λέει, να την κάνεις την ελευμοσύνη σου με αγαθή καρδιά Αυτό είναι ο ηλαρός δότης να έχει καλά αισθήματα μέσα σου να έχεις καλή διάθεση τον άλλον περνάς τον δρόμο τη βλέπεις τι να κάνω τώρα αφού μας είπε ο Παπατημόθεσος εκεί άσε να, να, να με, με, μας τοσο, να, να, να έχουμε και λίγο το κεφάλι ψηλά βγάζεις εκεί του πετάς μισό ευρώ κάτω εκεί στα μούτρα και τελείωσε τον αγαπάς, τον αγάπησες δεν τον αγάπησες δεν τον αγάπησε, βαριεστημένα την έκανε στην ελευθερία σου. Δεν τον αγάπησε το φτωχό, η λαρόν δότη αγαπά ο Θεός. η λαρός δότη είναι εκείνο που κινείται από αγάπη για αυτόν τον φτωχό. Και είδε προ το αναφέρει, είδε πως το λέει. Δέντρον ζωής λέει είναι η επιθυμία η αγατή τι σημαίνει δέντρο ζωής εκείνος λέει που κάνει σωστά την ελεημοσύνη του προσφέρει ζωή και στον εαυτό του αλλά και στον άλλο και μάλιστα θα έλεγα στον εαυτό του προσφέρει διπλή ζωή και ο Κύριος από τη μια τον ευλογή και σε αυτή τη ζωή δεν θα σου λείψει τίποτα δεν θα σου λείψει τίποτα δεν θα σου λείψει τίποτα όσο ευεργετή θα ευεργετήσαι όσο δίνεις θα παίρνεις Είδε τι λέει, δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Όταν ελεής των πτωχών είναι σαν να δίνεις το Θεό δανεικά. Και ο Θεός όχι μόνο θα στα επιστρέψει θα στα επιστρέψει στο εκατοταπλάσιο. Έτσι λέει άμα λέει ο Κύριος ψέματα και το πιστεύετε αυτό να σηκωθείτε όποιος τολμάει να σηκωθεί όχιος εδώ και να πεις όχι εδώ ο Χριστός λέει ψέματα. Σήκω πάνω άμα τολμάς. Δεν τολμάτε να συγχωρείτε, γιατί ξέρετε ότι ο Κύριος λέει την αλήθεια. Εκατονταπλασίων αλήψετε και ζωή νεόνιων πληρονομήσει αυτό ο οποίος θα δώσει. Να η διπλή ζωή που κερδάς. Και εδώ δεν πρόκειται να στερηθείς, θα σου τα στείλει ο Κύριος. Αλλά και την άνω ζωή θα κερδίσει μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί η <Ρι> θα πάμε και στο άλλο παρότι έχουμε πέντε λεπτά μπροστά μας πιθανό να σα καθυστερήσω πέντε λεπτούλια θα μας, θα με ανεχτείτε για μια ακόμα φορά εμένα τον κλέφτη ο οποίος πάντοτε σας κλέβω το χρόνο σας το παραδέχομαι. Το παραδέχομαι και ζητώ εκ των συγνώμη. συγγνώμη. Άρα τι να κάνω, είμαι πολυλογάς και μου φεύγει ο χρόνος μου. Λοιπόν, ως καταφρονή πράγματος, καταφρονηθήσετε υπό αυτού. Ο δε φοβούμενος εντολήν ούτως υγιένει. σημαίνει ως καταφρονή πράγμα τι είναι αυτό το πράγμα όποιος λέει περιφρονή το πράγμα ποιο είναι, μας το λέει παρακάτω το πράγμα όποιος περιφρονή τις εντολές του Θεού γιατί είναι λέει, λέει παρακάτω ο δε εντολήν εντολή το υγιέ προσέξτε αδερφοί μου κάτι διότι εδώ φοβάμαι εγώ πιστεύετε με φοβάμαι έχουμε ένα κακό εμεί οι χριστιανοί νομίζουμε ότι επειδή γεννηθήκαμε ορθόδοξοι χριστιανοί νομίζουμε ότι ο Θεός μας έχει δώσει δικαιώματα να κόβουμε και να ράβουμε τον νόμο του Θεού στα μέτρα μας αυτό είναι ό,τι χειρότερο και βρωμερότερο ο του Θεού τον πειράζει ο του Θεού είναι εκείνος που τον έφτιαξε και τον έγραψε ο Κύριος με το ίδιο του το αίμα τον υπέγραψε μάλλον με το αίμα του επάνω στο Γολγοθά και για αυτό είδε τι είπε ιώτα εν η μία κεραία μη τολμήσεις μη τολμήσεις μη τολμήσεις να πεις ότι δεν ισκεί. Θε να το παραβείς είσαι ελεύθερο να το παραβείς αλλά μην τολμήσεις να το σβήσεις και να, ή να το διδάξεις παραχαραγμένα διότι εκεί τα πράγματα θα σου έρθουν διπλά και τριπλά επάνω στο κεφάλι σου πολύ άσχημα και βαριά. πιο είναι το κακό μας διαλέγουμε τις εντολές διαλέγεις, τις εντολές και λες ε μπορώ, την κάνω την άλλη δεν μπορώ, δεν την κάνω αλλά και, και, και, και, και και, και τη διαγράφω. πρόσεξε πρόσεξε ο Θεός τέτοια δικαιώματα δεν σου δώσε και θέλετε να σου πω και κάτι άλλο το νόμο του Θεού, κριτικό χάρισμα μπορεί να έχει από το Θεό. <Κι> Όλοι μα έχουμε κριτικό χάρισμα. <Κι> Αλλά απέναντι στο νόμο του Θεού, πρόσεξε. Εκεί βάλτε αυτιά κάτω. <Κι> να κρίνω ο τέρο <κατωτέρους> μου, ναι! <Κι> να κρίνω το Θεό, όχι. <Κι> Και εδώ είναι ο νόμος του κυρίου. Ακούμε τους που λένε πω πω τι λέει Τι, τι πράγματα. δεν είναι αυτά Ισχύουν αυτά σήμερα το, το, το 2007 Κόψε τη γλώσσα σου Μη μιλάς έτσι Μη μιλάς έτσι Κόψε τη γλώσσα σου καλύτερα Δεν θες να το τηρήσεις Μην το τηρήσεις Κόψε τη γλώσσα σου Άσε τουλάχιστον να πληρώσεις την παραβασία σου μετά από απέναντι στον Θεό για να την πληρώσεις οπωσδήποτε αλλά μην το διπλασιάζεις και μην το τριπλασιάζεις το κακό γιατί άμα αρχίσω εγώ ή εσύ που εννοείται ξέρεις και αρχίσεις και λες από τι πράγματα είναι αυτά αμέσως τι εννοεί ο άλλος για να το λέει του τον παπάς το λέει, τι, δείτε, τι κάνουν οι παπάτες ε? ποια είναι η στεία δε ποια είναι η Ποια νηστεία Τι να πω σας τα αγώ πει Ντρέπομαι Ντρέπομαι Αδερφοί μου Ντρέπομαι Ντρέπομαι Ντρέπομαι για δάθη σου Ντρέπομαι Αν υπήρθε ένας Γερβάσιος σήμερα Παντήρι Γερβάσιος, γερβάσιος Ξέρεις τι είχαν ο Παντήρι Όταν ήταν πρωτοσύγκελος στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ξέρεις τι έκανε Ξέρετε τι έκανε σε τέτοιους παπάδες, τέτοιους παπάδες που λέγανε δεν πειράζει δεν πειράζει τους κάλαγε, τους κάλαγε έλα εδώ έλα εδώ έλα εδώ έλα εδώ τι έμαθα αυτό ξέρεις τι ορίζουν οι κανόνες που λέγε αυτό ξύρισμα λοιπόν, κάτω. τον κατέβαλε στο υπόγειο ήταν τον παρμπέρης κάτω ξούρα που πέταγε τα ράσια και την η κουστούμι δρόμο δεν είσαι σε παπάς εσύ τα τριγερβάσεις μάλιστα αυτοί θέλουν μπαρμπέρι. ξούρα γιατί αυτή είναι ανάξιοι της αποστολής τους <coughs> ποιο δικαίωμα παπά δεσπότη ποιος ποιος σε όποιος πατριάκη ποιος είσαι εσύ που στον τον παπά ποιος το έδωσε αυτό το δικαίωμα σε ποιος Ποιος σου επέτρεψε σένα να συμπεριφέρεις έτσι Ποιος εσύ Ως καταφρονή πράγματος Καταφρόνισε σε εντολή Προσέξτε τα λόγια Δεν είναι τυχαία Γι' αυτό σας είπα δεν τα άνθρωπο αυτό, Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να γράφει έτσι Αδύνατο και μόνο η ανάγνωση του νόμου του Θεού μα πιστοποιεί ότι υπάρχει αληθινός πέρα από όλα τα άλλα θαύματα που έχουμε να βλέπουμε Μα πιστοποιεί ότι εδώ χέρι Θεού το έχει γράψει αυτό το βιβλίο ως καταφρονή λέει πράγματος καταφρονήσες εντολή θα καταφρονηθείς λέει από την εντολή μα τι είναι η εντολή ένας λόγος είναι θα καταφρονηθώ από την εντολή, τι θα μου κάγει δηλαδή. Περιφρόνισα, περιφρόνισα ένα λόγο, θα με πορεφρονήσει ο λόγος. Hm. Δεν είναι λόγος ανθρώπινος, ανθρωπάκο. Ανθρωπάκο, ανθρωπάκο. Δεν είναι λόγος ανθρώπινος αυτός. Αυτός είναι ο λόγος Θεού. Και ο λόγος του Θεού, τι σας έχω πει, είναι ζωτανός ο Λόγος του Θεού είναι μάχηρα δίστομος, ζώνες είναι ο Λόγος του Θεού και ενεργείς και το mahω αν μάχηρα αυτό θα σε εκδικηθεί. Γιατί είναι ζωντανός ο Λόγος του Θεού! Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιο ο Χριστός! και ο ο Χριστός θα σε εκδικηθεί. Απαξίωσες εντολή του Θεού απαξίωσες και είπε τι μπλακεί είναι αυτά επειδή λέει ο λόγος του Θεού ότι οι γυναίκες απαγορεύεται να κουρεύονται και δεν σ' αρέσει ποτέ σου μη σ' αρέσει θες να παρακουρεύεσαι ξύρισέ τα καλύτερα δεν με ενδιαφέρει κάνω ό,τι νομίζεις αλλά αυτό εδώ μην το περιπέζεις μην το περιπέζεις κάνω ό,τι νομίζεις δεν σ' αρέσει που λέει πρέπει οι γυναίκες να φοράνε μαντήλια. Μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη σ' αρέσει. Μη φορέσεις ποτέ σου. Μη το περιπέτσεις. Μη το περιπέτσεις. Μη το απορρίψεις. Διότι θα καταφρονηθείς από το λόγο. Διότι ο Κύριος δεν παίζει αδερφή μου. Θυμάμαι κάποτε γέροντα, τον γέροντα του Παντρέου Επιφάνιο. Αιωνία του είπε Ευτύχησα στη ζωή μου. Πού θα καταντήσω εγώ. Που θα, τι λόγο θα δώσει το Θεό. Ευτύχησα να έχω γύρω μου ένα σωρό αγίους ανθρώπους. Πού θα καταντήσω. Παρακαλέστε τον Θεό να με αδερφοί μου. Δεν σε λέω τίποτα άλλο. Κάποτε λοιπόν μιλούσαμε και εκεί που διάβαζα, διαβάζαμε κάποιο ψαλμό. Ε βρήκε ο Γέροντας κάποιο λάθος λάθος ορθογραφικό Αυτό ήταν πολύ παρατηρητικό, ήταν τρομερός στην γραμματική στα συντακτικά σε αυτά και μέσα στη, στην Αγία Γραφή ε βρήκε ένα λάθος και δεν το διόρθωσε ορθογραφικό λάθος ή μάλλον συντακτικό λάθος Μόνο οι γραμματισμένοι μπορούν να πω, γι' αυτό και δεν το λέω. Δηλαδή, άμα κάποιος του γραμματισμένος ενδιαφέρεται να το, το πω, θα το πω μετά άμα θέλει. Ευχαρίστω να το πω. Είναι ένα λάθος. Το οποίο είναι μάλιστα σε ψαλμό, στο προημιακό ψαλμό που διαβάζουμε τον Ισπερινό. Και του λέω, γέροντα λέω, αυτό στέκει. Μου λέει, όχι παιδί μου. Δεν στέκει. Συντακτικά δεν στέκει. Αλλά εγώ δεν βάζω χέρι στην εγγραφή. Θα διορθώσω οτιδήποτε άλλο, μπορώ να διορθώσω. Στην Αγία Γραφή χέρι, ας είναι λάθο. εγώ θα το λέω λάθος. Μου βγάζει το μάτι την ώρα που το διαβάζω, μου, μου βγάζει το μάτι. Θα το διαβάζω, όπως το λέει, Αγία Γραφή. Μην απορρίψει εντολή της Γραφής, γιατί η εντολή θα σε, θα σε εκδικηθεί στο Λόγο του Θεού θα σε καταφρονήσει ο Λόγος του Θεού του τέστην ο ίδιος ο Κύριος θα σε καταφρονήσει ως τι λέει στην Καινή Διαθήκη το θυμάστε δεν το θυμάστε δεν διαβάστε διευτείω εγώ ως εάνουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει τα ίδια δεν είναι. να γιατί είναι ο Λόγος του Θεού ρε αδιαφή. Να, αυτό το βιβλιαράκι που έχει γραφεί εδώ και πέντε χρόνια 3000 χρόνια είναι το ίδιο με την κέντια τι άλλη πιστοποίηση θέλεις ότι το ίδιο χέρι τα έχει γράψει όλα το ίδιο ακριβώς χέρι όποιος λύσει όποιος καταφρονήσει όποιος περιπαίξει μίαν των εντολών των ελαχίστων των ελαχίστων τη μικρότερη εντολή και κάνεις λέει, και ούτε τους ανθρώπους και κάνεις και σάπιο κήρυγμα. Γι' αυτό τρέμω. Γι' αυτό τρέμω. Γι' αυτό τρέμω. Δεν με νοιάζει. Δεν μενιάζει νοιάζει. όλοι να την κλείσουμε την αίθουσα. <Τοί> του το έχω πει και του δεσπότε και στου πατριαρχάδε. Δεν θα αλλάξω κήρυγμα. Δεν πάω να σα Να σα τσουρουφλάει. Δεν αλλάζω κήρυγμα. Τελείωσε. Δεν σας αρέσει, ξυλώστε με, πετάστε με, βουλώστε μου το στόμα, αλλά δεν θα σταματήσω να το λέω. Δεν με νοιάζει. Πώς το λέω. Εγώ το ράσιο δεν το φόρεσα ούτε για να κάνω το χατήρι του ενός, ούτε να κάνω το χατήρι του άλλου. Το φόρεσα για να πω την αλήθεια. Αν αυτό δεν το εξυπηρετήσω, τα ύπτα καλά μου λέγει ο Μακαρίτη. Αιωνία του ημέρη, πέτατα και πάρε να κασέγγει και πήγαινε κάποιος πίσω στην πλατεία Γεωργίου να βάψει παπούτσα. Χίλιε φορέ έτσι. Γι' αυτό βλέπετε ούτε καλοπίζω το λόγο μου ούτε τίποτα. Δεν θέλω καλοπισμό ούτε με ενδιαφέρει να πείτε τι ωραίο ρήτορα και τι ωραίο. Μπορώ να κάνω και τέτοιο κήρυγμα άμα θέλω. Μπορώ να κάνω και τέτοιο κήρυγμα. Άρα δεν θέλω θαυμασμού. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία και η ουσία είναι να πω την αλήθεια. Τι να του κάνω του και να πω χειροκροτήματα από κάτι. Τι να δεν τα χειροκροτήματα. Εμένα με ενδιαφέρει να μάθει την αλήθεια. Να το μάθει από την ταπεινότερη γενότηση που δεν ξέρει γράμματα και δηλαδή δεν ξέρει να διαβάσει το, το όνομά της μέχρι το, το, το, το, το σπουδαγμένο και δεν ξέρω τον πολυπτυχιούχο όποιος περιφρονεί εντολή θα περιφρονηθεί από τον Θεό όποιος όμως λέει λέει αυτός που σέβεται τις εντολές του Θεού που σέβεται σέβεται την εντολή του Θεού τη σέβεται सέβεται. Τι θα κάνει ούτως υγιένει Έχει ψυχική υγεία Έχει ψυχική υγεία Δεν μιλάει για την υγεία του σώματος Μιλάει για την υγεία της ψυχής Άμα έχει υγεία ψυχή Βλέπεις το λόγο του Θεού ως λόγο του Θεού και στέκει φοβούμενο στο λόγο του Θεού. Με άλλα λόγια, φοβούμενο σημαίνει με σεβασμό μπροστά στο λόγο του Θεού. Αυτοί που δεν στέκουν με σεβασμό μπροστά στο λόγο του Θεού, ποιοι είναι οι ανάπηροι ψυχικά, οι άρρωστοι ψυχικά, οι δαιμονισμένοι. Οι δαιμονισμένοι. Όπω το δαιμόνιο δεν στέκει, θέλει να αλλοιώνει τι εντολέ του Θεού. Γι' αυτό θυμάστε και όταν πήγε και πήραξε τον κύριο, τι του είπε, Πήγαι να τον παραπλανήσει. Ποιον το Χριστό, για φαντάζο, για φαντάσο βρωμιάρη, για φαντάσο βρωμιάρη. Πήγε το τον παρεπλανήσει, τον κύριο, ποιον, ωραία, τον κύριο, τον κύριο, τον νομοθέτη. Τι του είπε, λέει, πέσε, λέει, από ψηλά. Τον ανέβασε, λέει, στο πτερήγιο του ναού. Και του λέει, πέσε κάτω, πέσε κάτω. Γιατί άμα πέσει, είδε, τι λέει, Δεν ξέρει τι γραφή ο διάβολο, την ξέρει. Είδες, λέει, τι λέει η αγεγραφή της αγγέλης αυτού λέει εντελείται περί του διαφυλάξεσαι θα έρθουν άγγελοι λέει και θα σε πιάσουνε δεν θα σε αφήσουν να πέσεις άρε μαγάρα του λέει ο Κύριος άρε βρωμιάρη άρε βρωμιάρη τι λέει ρε Πάλι πάλιν γέγραπτε ούτε εκπηράσεις Κύριο τότε. Θεό ο παραχαράκτης ο μέγας ο διάβολος όπως το λέει και το όνομά του ο διάβολος αυτός που παρεπλάνησε τον Αδάμ και την Εύα νόμισε ότι θα παραπλανήσει και τον Κύριο. Νόμισε θα παραπλανήσει και τον Κύριο. Αλλά πάρτε το αλλιώς αυτό, το είπα προχτές σε κάποιον αυτό. Ας το πω και εσάς. Θα τελειώσω. Δεν το κάνεις τον έξυπρο του σωτανά. Μην το κάνεις τον έξυπρο ποτέ το κάνεις τον έξυπνο. Αν πολεμάτε πάντα να επικαλείστε το όνομα του Κυρίου πριν. Γιατί ξέρετε ποιος είναι αυτός ο Βρωμιάρης, ξέρετε τι είναι αυτός. Αυτός τόλμησε και πήραξε τον ίδιο τον Χριστό. Τόλμησε να πάει να συγκριθεί με τη σοφία, με τον ίδιο τον Κύριο, τον Θεό. Φαντάψου εμάς που μας έγινε, κομπολόι στα χέρια του μας έχει. κομπολόι. Γι' αυτό πρόσεξε, μη του κάνει, μη του πουλά πνεύμα του όταν Εγώ θα σε πατήσω, σε εδώ πατήσει. ποιο είναι το διάβολο, κι εγώ Εν το ονόματι του Κυρίου Ναι Αλλά εν το ονόματι του Κυρίου Εσύ Εσύ Μαύρος που ήσουνα εσύ Κι εγώ Μαύρος που ήσουνα Πάντα να επικαλείστε Το όνομα του Κυρίου Στον αγώνα σας Διότι μόνος ο Κύριος και το όνομά του το Άγιο Είναι ικανό να θανατώνει και να ξαποστέρνει τους δαίμονες στην την της κολάσσος. Τελειώσαμε. Ο Κύριος να είναι μαζί μας. Καλή Αυριανή και Θεού θέροντος και την άλλ, το άλλο Σάββατο που θα είναι και το τελευταίο μας Κύρι. Και το άλλο Σάββατο λοιπόν.